Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Κώστας και ακούτε την εκπομπή «Απολαύστα ανεύθυνα» σήμερα Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα, 7 με 9, στον Κόνιο Κλασικά, πριν πούμε οτιδήποτε για τις αποψινές μουσικές επιλογές, θα αναφέρουμε ποιου τρόπους μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας. Είναι κυρίω μέσω του site του σταθμού www.konypavloner.com Εκεί μπορείτε να μας στείλετε email ή προτιμότερα να μπείτε στο chat και να τα λέμε ζωντανά, καθώς τρέχει εκπομπή οι λίδες του σταθμού στα social media στο facebook Connie Pavla On Air στο instagram Connie On Air κάτω Pavla Web, κάτω Pavla Radio η εφαρμογή μας Connie On Air διαθέσιμη για κατέβασμα στο Play Store και στο iTunes και φυσικά για σας που αγαπάτε ειδικά αυτή την εκπομπή κάνετε μια αναζήτηση στο facebook γράφετε με ελληνικού χαρακτήρες ραδιοφωνική εκπομπή από και βρίσκετε το σχετικό Ανοιχτό γκρουπάκι όπου υπάρχει post για κάθε περασμένη εκπομπή και tracklist στην περιγραφή ώστε να ξέρετε τι θα ακούσετε πατώντας το link. Είμαστε πάλι έτσι up to date στα ανεβάσματα, έχει ανέβει και η εκπομπή της προηγούμενης Δευτέρας. Ε, όπως σας είχε αποσχεθεί, η έμπνευση της προηγούμενης Δευτέρας έδωσε τη σκυτάλη για την έμπνευση αυτής της Δευτέρας. Για σας που ήσασταν ζωντανά και με ακούγατε την προηγούμενη Δευτέρα, θυμάστε είχαμε το αφιέρωμα για τους Γιάννηδε και ακούσαμε έτσι δύο-τρεις φορές το όνομα του Τζόνι Κάσ να αναφέρεται για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά και θυμηθήκαμε πόσο σπουδαίο μουσικό ζευγάρι ήταν ο ίδιος με την σύζυγο του Τζουν Κάρτερ και να λοιπόν που ήρθε το κερασάκι στην τούρτα και έχω μαζέψει πολλούς ε, σύζυγους στη ζωή και στη μουσική όπως έλεγε ένα σποτάκι ενό φοβερού επαρχιακού ραδιοφωνικού σταθμού στα FM και θα ξερευνήσουμε μουσικές που έχουν γράψει σε κάποιες περιπτώσεις μαζί. Σε άλλες φορές η συνεισφορά είναι σε επίπεδο παραγωγής ή ενορχήστρωσης, Κάποια ζευγάρια έχουν μείνει μέχρι και σήμερα μαζί. Κάποια άλλα είχαν ιστορικούς τσακωμού, απιστίες, μίση, πάθη, αλλά έτσι δεν είναι Και έτσι δεν είναι και η ζωή. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Για την αρχή λοιπόν θα ασχοληθούμε με το ζευγάρι του Josh Home και της ε, ε, Brody Dale. Ο Josh Home είναι φυσικά ο frontman και κιθαρίστας ε, και συνθέτης βασικός των Queens of the Stone Age και φυσικά ήταν και πιο πριν μέλος των Caius και των ε, Eagles of Death Metal. Η Dale από την άλλη ήταν ιδρυτικό μέλος ε, του σχήματος The Distillers τέλης δεκαετίας 90. πιο πριν από τον ΟΜ ήταν παντρεμένοι με τον τραγουδιστή των Rancid Tim Armstrong αλλά μετά από το διαζύγιο τους παντρεύτηκε τον ΟΜ το 2005 παρόλο που οι σχέσεις μεταξύ του, της Daly και του ΟΜ δεν ήταν πάντα ρόδινη. Ε, η, τα κείμενα την αναφέρουν εύφλεκτη, volatile πολύ μου αρέσει αυτή η λέξη ο γάμος τους τελικά τερματίστηκε το 2019, όμως ε, η μουσική του συνύπαρξη έμεινε σε κομμάτια και τον English of Death Metal, το Wait on My Mind και τον Queens of the Stone Age, όπως το You Got a Killer in There, Men, το οποίο και θα ακούσουμε. Flesh full of blood, I hate rock and roll. Something too much. Then come too soon. I just curse the sun so I can howl at No glory on that side of the hole. Hey. Καλησπέρα μα στην Κεφαλονιά και τον φίλο Σπύρο ε, Μας γράφει και ότι συμπέφτει η εκπομπή με την Ορκομοσία ε, Τι να κάνουμε, να ζητήσω συγγνώμη από τον ε, πρόεδρο Ντόναλτ Αν το έχω πάρει κοινό Που ενδεχομένως θα είχε στραμμένο την προσοχή του εκεί Στην Ορκομοσία Αυτή ήταν λοιπόν το πρώτο ζευγάρι της ε, παρέας μας απόψε Ο Τζο και η Μπρόντι Ντέιλ You got a killer scene there, man. Ε, έτσι θα μπορούσε να ήταν soundtrack από αστυνομική σειρά ή έτσι film noir. Άλλο ζευγάρι της απόψινής ε, λίστας είναι η Gwen Stefani και ο Gavin Rosdale. Θα θυμάστε τη Gwen Stefani από τους ε, No Doubt. Ε, εμφανέστατα είχε προτίμηση για συντρόφους ε, για να είναι από τους συνάφητες, έτσι, rock stars. Είχε μια πολύ μεγάλη σχέση με έναν ε, μέλος των ε, No Doubt, τον Τόνι Kanal και ε, ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα είναι παντρεμένοι με τον ε, τραγουδιστή της country, Blake Shelton Ενδιά, ενδιάμεσα όμως από αυτούς τους δύο ε, είχε σχέση με τον ε, frontman, των Bush αυτονού του Grants Βρετανικού Συγκροτήματος η Στέφανη και ο Rostale, ε, ήταν παντρεμένοι από το 2002 μέχρι το 2016. Ενώ δεν ε, γράψαν επί ποτέ ε, μουσική μαζί, η Γκουέν Στέφανη ε, ανέβηκε πάνω στη σκηνή μαζί με τον Ροστέιλ ε, το 2012 για να κάνουν ένα ντουέτο στη μεγάλη επιτυχία των Μπούς ε, ε, Glycerin". Ε, η στιγμή ήταν ε, αυθεντική μαγεία και σε κάνει να σκέφεσαι ότι είναι κρίμα πως και δεν ε, συγγράψανε κάτι μαζί ας σου ακούσουμε Φόβεροι οι γλυκερίνοι τους λοιπόν, υπάρχουν αναλύσεις και αναλύσεων στα βιβλία ψυχολογία για το τι κάνει μια σχέση πετυχημένη, ένα γάμο πετυχημένοι, πολλοί μιλούν και για τη χημεία. Ε, είναι ευχή έργων όταν αυτή η χημεία μεταξύ του ερωτευμένου σουβαριού αντιπροσωπεύεται και σε μια ζωντανή σκηνή με τόσο έτσι φορτισμένο τρόπο όπω η εκτέλεση αυτή που ακούσαμε. Ε, θα έχουμε και κάποια άλλα live ε, στο δίωρο της Αποψήνης Εκπομπής ε, Κάποια δυστυχώς είναι με κακή ποιότητα Αλλά θα τα παίξω αναγκαστικά γιατί είναι δοκουμέντα Ειδικά από ε, ονόματα έτσι μεγαθήρια Που η μοναδική του σουντανή εμφάνιση ήταν κακοϊχογραφημένη Οπότε τι να κάνουμε θα το δούμε σαν να είναι εκπομπή λαογραφικού χαρακτήρα Έτσι... Ε, διεκπεραίωσης πώ το λένε, όχι ε, νοκιμαντέρ τέλος πάντων σκεφτείτε ότι είναι ένα μουσικό ντοκιμαντέρ. καλησπέρα και στο φίλο Στέλιο τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια αφήνουμε την γκραντ σκηνή και πάμε σε πιο pop καταστάσεις ε, το ζευγάρι ένα ακόμα καταραμένο ζευγάρι Whitney Χιούστον και Bobby Brown η Houston ήταν από μόνη της ένα λαμπρό είδωλο ενώ ο Μπράουν είχε απλά τις στιγμές επιτυχίας του... αφού άφησε τους New Edition στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ε, Παρ' όλα αυτά, η σχέση μεταξύ τους ήταν πολλές φορές εκρηκτική... και κατά έναν τρόπο οδήγησε στην, στο μεγάλο κατήφορο... ας πούμε, στην ψυχική κατάσταση της Whitney και τα θέματα των, της χρήσης ουσιών. και όλο αυτό κατέληξε φυσικά στο 2012 με το τραγικό της θάνατος, στην ηλικία μόλις των 48 χρονών. Ε, σαν μονάδες ο καθένας τους έφτιαξε πολλά αναγνωρίσιμα ε, hit single της pop και της R&B και της dance σκηνής. Ε, μαζί όμως ε, η πιο έτσι, αναγνωρίσιμη συνεργασία τους είναι το κομμάτι που ηρωνικά λέγεται «something in common». Από το 1993 κυκλοφόρησε στον δίσκο του Brown τον τρίτο διακό του, με τίτλο Bobby. Και είχε μια σχετικά έτσι, μέτρια επιτυχία. Whitney Houston, Bobby Brown, Something in Common. Καλησπέρα στον ε, φίλο Γιάννη, ε, καλησπέρα στη χαρά, καλησπέρα στον Δημήτρη. Ε, Υπογραμμίζετε και οι δύο τελευταίοι ότι πόσο καταστροφική ήταν η σχέση αυτών των δύο και πώς βέβαια τις περισσότερες φορές ξεκινούσε έτσι από την ε, ζήλια αυτού που είχε τη λιγότερη επιτυχία. Στην περίπτωσή μας, την ε, τοξικότητα ας πούμε του Bobby Brown ε, μην πάμε και μακριά και το δικό μας ε, Star System είχα διαβάσει τις παλιά κάτι ιστορίες για την ε, σχέση ας πούμε Παπα Μιχαήλ και Βουλιοκλάκη. και ο άνθρωπος ήταν ε, ε, παρανοϊκά ζηλιάρης και ε, ζηλόφθονος θα έλεγα, φοβερές ιστορίες που είχε... Ε, ε, που κάρει κάποια στιγμή με το αμάξι του στο σπίτι της είχε σπάσει την μπαλκονόπορτα, κάτι τέτοιο για όλα το θέμα του όνορα, που πούμε, και τη του περιφάνιας. Σας έλεγα πιο πριν ότι θα ακούσουμε μερικές ακόμα live εκτελέσεις, με κακό ήχο δυστυχώ, αλλά το θεωρώ έτσι αρχιακού χαρακτήρα και αξίας, ε, ο Σίντ λοιπόν της Γκραντ δεν ήταν άλλη από τον Kurt Cobain και την Κόρνεϊ Λόβ και οι δύο τους εξίσου ικανή μουσική ε, Η Κόρνεϊ Λόβ ήταν και ηθοποιός ε, Ίσως να μην πήρε ποτέ την αξία που θα της ε, ε, αρκούσε που θα της άξιζε για το μουσικό της ταλέντο αν δεν ήταν περισκευασμένη από την ε, από την, ε, τη ζωή της ε, εκτός σκηνής και σε σχέση πάντα με τις ουσίες και τους δικούς της προσωπικούς, προσωπικούς δαίμονες. Ε, αυτή και ο θρηλυκός φρόντμα των ιρβάνα επαντρευτήκαν το 1992 και η πιο σημαντική τους ε, μουσική στιγμή μαζί είναι από μια εμφάνιση ε, το 1993 ε, ακουστική, όχι το γνωστό unplugged ε, του MTV όπου οι δυο του μαζί ε, εκτελούν το Penny Tea και το Where Did You Sleep Last Night, που είναι διασκευή που δεν είναι τον Nirvana. Ε, και πολλοί λένε ότι είναι από τα πιο ε, επιφανή σεβγάρια της δεκατίας του '90. Η ίδια εικόνα είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή τη ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να είναι η γιο κόνο της ε, σχέσης αυτής και δεν κυνήγησε περισσότερο το να κάνουν κάτι μαζί μουσικά. Ίσως να είχαν αφήσει και να διαμάντι ποιος ξέρει. Ξανά ζητώ συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου, αλλά είναι κατά την ένα ντοκουμέντο. Κερτ Κομπέιν και Κόλνι Λόβ, Πενιρόι και, did you sleep last night, back Και, back? Kurt's leaving me. He's gonna marry Winona. Why don't I have a mic on why do you have a mic on Let's I wanted to. All right, go ahead. I'm on my time, and every once I have very bad posture. Sit and drink pennyroyal oil to steal the life that's inside of me. Tune on and tune off reality Connor Web Radio Σαν να ήταν αρκετά στοιχειωτικά τα ουριαχτά του Κομπέιν, έχουμε τώρα και αυτήν την εκτέλεση στο μυαλό μας. Ε, πέξαμε σχεδόν κολλητά. Έβαλα έτσι και με μαϊστρία ένα σποτάκι του σταθμού ενδιάμεσα. Τον Κέρτ Κομπέιν και την κόρνη Λόβ να εκτελούν Πένει Ρόι το οποίο είναι η Nirvana, και Where Did You Sleep Last Night, το οποίο είναι η διασκευή. Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι το πρωτότυπο, κάποιο... Παλιό αραχνιασμένο ε, blues πρέπει να είναι. Υπάρχει και φοβερή διήγηση για το unplugged των Nirvana ότι η παραγωγή του MTV μένανε ντε και καλά να γίνει encore ή να γίνει μία-δύο λήψεις για να έχουν έτσι ασφαλές υλικό και τσακωθήκαν με τον group καθώς οι ίδιοι θέλανε μόνο one take και χωρίς encore. Το τελευταίο κομμάτι ήταν και εκεί το Where Did You Sleep Last Night και ήταν σχεδόν αδύνατο μετά από εκείνη την ερμηνεία να ξαναβγεί και να πει οτιδήποτε άλλο. Για σας που συντονιστήκατε αμέσως τώρα, είναι εκπομπή από Λάφη και έχουμε αφιέρωμα σε μουσικά ζευγάρια. Και οι δύο ήταν μέλη των Talking Heads. Ο drummer Chris Franz και η μπασίστρια Tina Weymouth ε, ήταν ε, ζευγάρι και στη ζωή Πολλές φορές ε, επισκυαζόντουσαν από την ε, κεντρική παρουσία Του τραγουδιστή, των Talking Heads, David Byrne Παρ' όλα αυτά, το ντουέτο σύζυγου και σύζυγου Husband and wife, στα αγγλικά έχει νόημα, στα ελληνικά όχι Ήταν ε, ταλαντούχο αρκούντος Ώστε να φτιάξουν το δικό τους ε, μικρό σχήμα Που ακολούθησε την ε, διέλυση των Talking Heads η μπάντα Tom, Tom Club Project ε, ήταν ένα μείγμα από rock, new wave, pop και πολλές φορές μέχρι και ε, ε, disco. Είχε σταθερή επιτυχία περίπου για τέσσερις δεκαετίες. Το μεγαλύτερο τους hit ήταν το Genius of Love που μπορείτε να το βρείτε στο ομότιτλο debut album από το 1981. Το duet είναι πολύ καλά. Σα ευχαριστώ και το ίδιο επιθυμεί για εσά. Είναι ακόμα μαζί και ακόμα παίζουν ε, live. TomTom -tom Club, Genies of Love. Βρίσκω πάντα ενδιαφέρον όταν μια διάδοχη κατάσταση ενός group ε, κρατάει, ας πούμε, ένα vibe από το προϋπάρχον σχήμα χωρίς να είναι όμω ε, κακιά Tom Η TomTom Club ήταν εδώ που ακούσαμε, Genius of Love και το μουσικό ζευγάρι ε, ήταν το μπάσο και τα drums στους ε, Talking Heads. Το επόμενο μουσικό ζευγάρι ίσως είναι ένα από τα πιο μυθικά και ξέρετε, νομίζω... Αυτά τα ζευγάρια όταν έρχονται από την ε, πολύ τάραχη και πολύ δεκαετία του 60, έχουν στα μάτια μας ε, και άλλοι έγκλοι. Ίσως επειδή ήτανε και οι πρώτες δεκαετίες που προωθούν ε, μουσική και με βάση την εικόνα τους και ε, αν τύχαινε και αυτά τα ζευγάρια να είναι ιδιαίτερος γοητευτικά και η γυναίκα και ο άντερας, τότε το... Αποτέλεσμα ήταν δύναμή τη Ένα από τα πιο διαβόητα και δυσλειτουργικά ζευγάρια ταυτόχρονα στην ιστορία της Showbiz ήταν φυσικά η Marian Faithful και ο Mick Jagger. Η Faithful ως solo τραγουδίστρια είχε κάποιες δικές της επιτυχίες το 1965 as Tears Go By», το οποίο είχε γραφτεί από τον Jagger και τον Keith Richards και ένα comeback το 1979 με το δικό της άλμπουμ Broken English. Ο θρύλος λέει ότι η παρουσία της στο group έχει εμπνεύσει πολλά κομμάτια των Stones όπως το Wild Horses και το Sympathy for the Devil. Η Faithful επίσης συνέγραψε το πολύ κομμάτι Sister Morphin μαζί με τον Τζάγκερ και τον Richards. Έχει ηχογραφήσει μια δικιά της εκδοχή ενώ η άλλη η πιο ας πούμε αναγνωρίσιμη μπορείτε να τη βρείτε στο θρηλικό άλμπουμ των Stones του 1971 Sticky Fingers. Εδώ έτσι για να είμαστε και δίκαιοι θα ακούσουμε τη δικιά της εκδοχή που ίσως δεν είναι και τόσο ε, χιλιοπαιγμένη. Από τα 1969 λοιπόν Marian Faithful Sister Morphin φοβερή and Faithful και νομίζω η εκτέλεσή της στέκεται ε, ε, εισάξια ε, κόντρα σε αυτήν των Stones βασικά όχι κόντρα ε, απέναντι αν θέλετε Ashford και Simpson είναι το ζευγάρι που θα μας απασχολεί στη συνέχεια όταν έχουμε να ε, σκεφτούμε έτσι εξαιρετικούς ε, τραγουδιστές ε, συνθέτες ζευγάρια η ομάδα του μακαρίτη Nick Ashford και της Valerie Simpson είναι αρκετά θριλική. Το ντουέτο τραγούδισε κλασικά hits όπως το Ain't no mountain high enough, Ain't nothing like the real thing και Reach out and touch somebody's hand. Ε, για να μην αναφέρουμε κιόλας του, τον ύμνο του Chaka Khan, της έτσι, γυναικείας ενδυνάμωσης και απελευθέρωσης I'm Every Woman το 1978. Το ντουέτο επίσης ε, ε, απόλαυσε τη δικιά του έτσι, ε, επιτυχία με το κομμάτι τους Found the Cure του 1979 και του 1984 το Solid. Οι ε, Άσφολτ και Simpson μπήκανε στο Songwriters Hall of Fame το 2002. Δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε άλλο εκτός από αυτό. Now, I think on Everybody has one great song in them. Well, reviewing the vast catalogue of hit songs that our next guests have had, clearly, Lawrence Welk was wrong. As writers, producers, and performers, our next guests have received 22 gold and platinum records. Yes. And more than, more than 50 ASCAP awards. Their songs, yes have been performed by Ray Charles, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Diana Ross. The list is endless, ladies and gentlemen. Please welcome Ashford and Simpson. <laughs> ain't no mountain high, ain't no Όπω καταλαβαίνετε διάλεξα αρκετέ λάφιχογραφίε γιατί με αυτόν τον τρόπο ε, ξεκλέβουμε και λίγο έτσι, την αγάπη των ζευγαριών. Καθώ του φανταζόμαστε να εντό εισαγωγικό να ερωτοτρο πουν πάνω στην σκηνή. Ε, ασχοληθήκαμε πιο πριν με την Faithful και τον Jagger και δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε έξω άλλο θλικό ζευγάρι. Πολ και Λίντα Μακκάντνεϊ. Η μακαρίτσα Λίντα Μακκάντνεϊ είπηξε θέμα πολλών συζητήσεων για το ανέχει τα λέντο ή όχι και πολύ μπορεί να σφαχτούν για αυτό το θέμα. Όμως ο σερ Πολ την ε, είχε πολύ ψηλά σε σχέση με τις μουσικές της επιδόσεις και παρακίνησε την Λίντα Μακάρνε, τη σύζυγό του... η οποία η προϋπηρεσία της ήταν ως επαγγελματίας φωτογράφος... να είναι μέρος της καριέρας του στην μετά-Beatles εποχή. Οι δυο τους ηχογραφήσαν ένα άλμπουμ το με τίτλο RAM του 1971... ένα χρόνο δηλαδή μόλις μετά τη διάλυση των Beatles... το οποίο έφτασε το νούμερο 2 του Billboard 200 των Ηνωμένων Πολιτειών... Ε, τελικά η Λίντα τον ακολούθησε επίσης στην μπάντα του, του Swings ως keyboardistria και αν και πολλοί θεωρούν ότι ο πόλμα McCartney ήταν ας πούμε η δημιουργική δύναμη και αυτός που κινούσε τα πράγματα, οι δυο τους θεωρούνται από πολλούς ένα πολύ σημαντικό μουσικό ντουέτο. Ακόμα μια live ε, εκτέλεση από αγαπημένο κομμάτι των ε, Wings. stars. Πώς περνάει η ώρα όταν είμαστε παρέα με ζευγάρια ακριβώς στα μισά της απόψινής εκπομπής. Μία ώρα πίσω μας, μία ώρα μας απομένει. Για σας που συντονιστήκατε μόλι τώρα τη συχνότητα του Κόνι, είναι εκπομπή «Πολάφιστα Ανέθινα» και έχουμε αφιέρωμα σε μουσικά ζευγάρια. Αυτή που ακούσαμε ακριβώς μετά το spot. ήταν ο Βιν Μπάτλερ και η Ρετζίν Σαζάντ, Σασάν, αν το προφέρω σωστά. Η... Το συλλογικό ταλέντο λοιπόν στους ε, Arcade Fire είναι πολύ εντυπωσιακό Παρ' όλα αυτά το πράγμα που θα προσέχουν όλοι στο ντουέτο ε, του ζευγαριού Είναι πάντα το ενδυματολογικό Το οποίο είναι πολύ πιο εξαιρετικό από τα υπόλοιπα μέλη του group. Ο Μπάτλερ έχει πάρει αρκετέ φορές, έχει βραβευτεί με γκράμμι... ως ε, ο βασικός τραγουδιστής και κύριος συνθέτης του γκρουπ. Αλλά και η σύζυγό του, ο σύζυγός του Σαζάν έχει και αυτή τα φωνητικά... Ε, καθήκοντα ε, σύνθεση των στίχων... και είναι μία από τους πιο ε, έτσι, πολύ τάλαντους ε, μουσικούς του πλανήτη... Έχει στις τάξεις τον Arcade Fire παίζει πλήκτρα, κρουστά, ε, σιτάρ και gurdy. Ε, αν δεν ξέρετε γιατί πραγματικά, είναι ένα πολύ πολύ περίεργο όργανο, κάτι μεταξύ λατέρνας, ακορδεών και πιάνου. Ένα φοβερά περίεργο μουσικό όργανο. Πάμε για τη συνέχεια σε πιο ε, παλιά σχήματα. Η Linstey Buckingham και ο Stevie Νίξ είναι φυσικά η δύναμη πίσω από τους ε, Fleetwood Mac. Από την αρχή του Group, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 μέχρι το 1970, η Fleetwood Mac ήταν μια μπάντα που ήταν έτσι σε φάση blues rock αλλά είχε παρόλα αυτά και ένα progressive έτσι, vibe οι ε, Buckingham και ο Nyx ε, ενωθήκανε ε, πριν από το άλμπουμ ε, του 1975 το ομότιτλο άλμπουμ των Fleetwood Mac και έγιναν ένα πολύ εμπορικό Uh, pop rock uh, συγκρότημα uh, η, η ικανότητα της Buckingham να γράφει στίχους ήταν ένας μεγάλος, uh, uh, μια μεγάλη αιτία για την συνεχόμενη επιτυχία του group στα mainstream ακροατήρια, αλλά και οι προσωπικές εντάσεις uh, μέσα στο συγκρότημα κατά τη διάρκεια της 170 του 70 και αρχές της δεκαετία του 80 ήταν αυτά που δίνουν τροφή στο να γράφουν και οι δυο τους στίχοι. Ε, αυτά που ακολούθησαν μετά τον χωρισμό του, της Μπάγιχαμ και του Νίξ δώσανε και αυτά ε, τροφή όχι μόνο για κουτσομπολιό αλλά και για να γραφτούν κάποια πολύ πολύ πολύ σημαντικά κομμάτια όπως αυτό εδώ. και νομίζω έχει χιλιοπαιχτεί έτσι σε ταινίε 80s, αρχέ 90s, όταν περιγράφεται κάποιο χωρισμό ή κάποια δραματική αναχώρηση. Αφήνουμε τα 80s, 70s και ερχόμαστε στα Zeros με ένα ζευγάρι που για την αρχή κανεί δεν είχε τη βεβαιότητα αν πρόκειται όντω για ζευγάρι. Υπήρχε φημολογία ότι είναι. Αδέρφια, ότι είναι φίλοι Το μυστήριο γύρω από τη σχέση Του Jack και της MEG White έγινε και αυτό Ένα κομμάτι της, Του μύθου των White Stripes Όπως αποδείχτηκε Κατόπιν εορτής Οι δυο τους ήταν Σύντροφοι Παντρεύτηκαν το 1976 Παραδόξως ο Jack Πήρε το δικό της επίθετο Το White δηλαδή είναι της Meg. Επίθετο, και χωρίσανε το 2000 που σημαίνει ότι όλη η μεγάλη επιτυχία των White Stripes ήταν μουσικό ζευγάρι αλλά όχι στη ζωή. Η μουσικά, οι δυο τους μαζί ήταν τελείως ε, ε, ε, ε, ε, ε, εκρηκτική και αν και ο Jack White έπαιζε σχεδόν τα πάντα η Meg παρέμενε στα drums και χτίζοντας σιγά σιγά... Το προφίλ ως ε, μια σπουδαία, ανεξάρτητη indie rock ε, drummer. Το αποτέλεσμα αυτού του πρώην γάμου και της μουσικής συνύπαρξης ήταν ε, έξι βραβεία Grammy και μερικά από τα πιο πολυπεγμένα άλμπουμ αυτής της σκηνή. Το Elephant του 2003, Get Be Behind Me Satan του 2005 και το Ikki Thumb του 2007. Από το ντεμπούτο τους, το elephant, είχαν γράψει ένα κομμάτι ακριβώς με αυτό το σκοπό. να διασκεδάσουν τις φήμες αν είναι ε, ζευγάρι ή συγγενείς και με τους στίχους που θα ακούσετε ε, μάλλον να αφήνουν το τοπίο πιο θολό από ό,τι ήταν πριν. The white stripes, it's true that we love one another. One another I love Jack White like a little brother Well, Holly, I love you too But there's just so much That I don't know about you Jack, give me some money to pay my bill. All the bill I give you, Holly, you've been using on pain pills Jack, will you call me if you're able? I got your phone number written in the back of my Bible Jack, I think you're pulling my leg, and I think maybe I better ask Meg. Meg, do you think Jack really loves me? You know I don't care 'cause Jack really bugs me. Why don't you ask him now? Well, I would, but Meg, I really just don't know how. Just say, Jack, do you adore me? Well, I would, Holly, but love really bores me. Then I guess we should just be friends I'm just kidding, Holly You know that I'll love you till the end Well, it's true that we love one another I love Jack White like a little brother Well, Holly, I love you too But there's just so much that I don't know about you Holly, give me some of your English love If I did that, Jack, I'd have one in the other Why don't you go off and love yourself If I did that, Holly, there won't be anything left for anybody else Jack too bad about the way that you look You know, I gave that horse a carrot so he'd break your foot Will the two of you cut it out Tell them what it's really all about Well, it's true that we love one another I love Jack White like a little brother oh, Well, Holly, I love you too But there's just so much that I don't know about Θυμάμαι την εποχή που είχε βγει το Elephant Εκεί το 2003 Ήταν ακόμα η εποχή που Ακούγαμε δίσκους Σε φυσική μορφή Πολύ Και που σημαίνει ότι ένα CD το αγοράζαμε Και το λιώναμε ξανά και ξανά Πραγματικά λοιπόν το χαλιώσει το Elephant Και έτσι από όλα τα φασαριόζικα Και τα γκαραζιάρικα κομμάτια αυτό ήταν το πιο έτσι, χαμηλόφωνο και σαν έτσι φάρσα όπως είπα και πριν οι ίδιοι θέλανε να μπερδέψουν ακόμη περισσότερο το τοπίο για το ποια ήταν η σχέση τους και το ότι είχαν το ίδιο επίθετο και ότι μοιάζανε και λίγο εφαντησιακά εδώ που τα λέμε μπερδεύε ακόμα περισσότερα πράγματα και όλοι σκεφτόμασταν αδέρφια ή σύζυγοι ε, καλησπέρα στον ε, φίλο Γιώργο που μας έχει και το καυτό κουτσομπολιό από την κατάσταση μεταξύ, τη σχέση μεταξύ του Τζακ και της Μεγ ε, Καλησπέρα και στη φίλη Δάφνη Ναι, έχουμε πολλά διαφορετικά είδη μουσικής Για τη συνέχεια ε, θα ακούσουμε ένα ζευγάρι το οποίο αποτέλεσε και την έμπνευση για την ε, ποψινή εκπομπή πριν ε, ο Τζόνι Κάς γίνει ο θρύλος της ε, «Country» ε, και πριν ε, καψουρευτεί την ε, June Carter, αυτή είχε ήδη φτιάξει ένα όνομα ε, στη σκηνή ως ε, μέλος του βραβευμένου ε, «Folk Group» με τον τίτλο «Carter Family». Παρόλα αυτά, πριν και μετά αυτοί οι δύο παντρεύτηκαν, η, ανωδική, η επιτυχία τους ήταν ανωδική, ίσως και σαν πιο χαρακτηριστικό, εικονικό ας πούμε, ντουέτο στην ιστορία της rock και country κουλτούρας, ανεξαρτήτως έτσι είδους. Ε, γράψανε μαζί το Ring of Fire το οποίο είναι από τα πιο γνωστά κομμάτια του Johnny Cass. είναι το κομμάτι έτσι ε, σήμα κατά τεθέν, αν θέλετε και είχαν και σχετικά καλή επιτυχία με κομμάτια όπως ε, το It Ain't Me Babe και το, την επιτυχία του 1967 «Jackson». Το τελευταίο από αυτά τα δύο, το Τζάξον δηλαδή, ε, ήταν και αυτό που ε, έφερε το Grammy στους δυο τους ως ε, δουέτο. Ας το ακούσουμε. <laughs> And <laughs> maybe most of you know about our little baby. We've got a little baby boy, John Carter Cash. And uh, he's a perfect little baby, and I just wanted to say thank you to all you wonderful people all around the world. <laughs> uh, I don't even, I'm not singing too well. I haven't sung in a long time. I and I've been do busy right. doing other things. So. Uh, Oh, okay. We got okay. married. look out jackson My long tail Τζούν Κάρτερ λοιπόν και Τζόνι Κάς ε, ζωντανά από τηλεοπτική εμφάνιση και το κομμάτι Jackson. Νομίζω ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια και από αυτά έτσι, που ο ένας ε, στήριζε ολόψυχα και θερμά τον άλλον. Ειδικά ο Τζόνι Cash, ε, έχει μπει πολλές φορές στην εντεύξη ότι κάπως έτσι χρωστάει τη ζωή του στην Τζούν. Ε, Μάλιστα αν θυμάστε που προ ε, τριών εκπομπών που είχαμε βάλει το Solitary Man την ε, διασκευή ε, κάπως ε, την μνημονεύει κιόλας στους τοίχου. Καλησπέρα και στο φίλο Χάρη και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια ε, Ακούσαμε Jagger και Faithful, ακούσαμε Λίντα McCartney και Πολ McCartney Ε, θα φτάσουμε και στο πιο εντός εισαγωγικών Μισητό ζευγάρι. Μισητό όχι σαν διάδα, σαν ε, ε, την ε, παρουσία που για πολλούς ε, μπιτλικούς χάλασε τα πάντα. Τζον Λέλλον λοιπόν και Γιο Υπάρχουν ακόμα και σήμερα ε, οπαδοί έτσι, ορκισμένοι των μπιτλικούς που δεν μπορούν ε, καν, να προφέρουν το όνομα τη Γιο το Group Plastic Ono Band είχε ηχογραφείσει που ήταν ατομικέ από τον καθένα τους και ε, έδειχνε α πούμε την πορεία που θα ακολουθούσε η σχέση μεταξύ του Λένων και τη ε, Γιοκώνω. Η όνο έκανε συμπαραγωγή το εμβληματικό κομμάτι του Λενον, το Imagine από το 1971 και συγγνώμη, το, έκανε παραγωγή το άλμπουμ, όχι μόνο το κομμάτι και έγινε η κινητήρια δύναμη για την δημόσια εικόνα του Ιδίου αλλά και των διών τους ως ζευγάρι. Ε, είτε την αγαπάτε είτε την μισείτε ε, η ίδια βοήθησε τον Τζον Λένον να παραμείνει στην επιφάνεια η μουσική των πραγμάτων ε, και να μείνει έτσι δημοφιλής στην ε, μεταπίτλ εποχή, μετα εποχή και παρέμεινε αγαπητός και δημοφιλής μέχρι και την ε, δολοφονία του το 1980. Έψαξα να βρω ε, τραγούδια που θα τα τραγουδάνε μαζί και βρήκα μια φοβερή εκτέλεση όπου παίζουν ε, μαζί με τον Chuck Πέρι και η Γιο βγάζει αυτά τα έτσι τα ορλιαχτά της ενίδη performance οπότε επέλεξα να μην το φέρω γιατί και εγώ ίδιος δεν το άντεχα να το ακούσω ε, αλλά μιας και διαβάζουμε εδώ ότι ε, ήταν η συμπαραγωγός του Imagine, άσακουσουμε ακούσουμε το ίδιο το κομμάτι Μπήκαμε και αισίως στο τελευταίο μισάωρο της Αποψινής εκπομπή, απόλαυσαν Έθινα, αφιέρωμα στα μουσικά ζευγάρια. Αυτή φυσικά ήταν ο Σόνι Μπόνο και η σύζυγός του Σερ, οι οποίοι είχαν μια σχετική φήμη αρχικά ως αναπρογραμματικοί τραγουδιστές και έγιναν στη συνέχεια ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά ντουέτα των τελών τη του 60 και αρχών του 70. Το I got you babe που μόλις ακούσαμε είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εικονογραφίας της pop κουλτούρας και ένα πολύ δημοφιλές επίση στανταράκι για μαγαζιά που παίζουν καραόκε και παρέσει που προσπαθούν να το βγάλουν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 είχαν μια εκπομπή σε prime time ε, ώρα τηλεόρασης ε, το Sony και Ser Comedy Hour και το Sony and Ser Show στη συνέχεια ε, όλη η καλή φάση κράτησε μέχρι το 1975 όπου οι δυο τους ε, πήραν διαζύγιο ωστόσο η Ser συνέχισε να λάμπει το άστρο της ως ε, σόλο καλλιτέχνη και ηθοποιός και ο ίδιος ο Μπόνο Βρήκε ένα τσιδεύτερο κάλεσμα καριέρας ως ε, πολιτικός στην Πολιτεία της Καλιφόρνια, όπου και παρέμεινε ε, ως πολιτικός μέχρι και τον ε, θάνατό του το 1998. Γράψατε πολύ από εσά στο chat για τα ζευγάρια που αν και μουσικά διαπρέψανε στην ε, προσωπική του ζωή πίσω από τις κλειστές που λένε ε, ήταν ε, πολύ βουτιγμένα με στη ζήλια, τις ε, αντιζηλίε, και πολλές φορές δυστυχώς, και ε, υπήρξε πολύ μεγάλη κακοποίηση. Μία τέτοια περίπτωση ήταν ε, η περίπτωση της ε, Τίνα και του Άικ Τέρνερ. Η ίδια έκανε μεγάλο αγώνα να ξεφύγει από την ε, χειριστική φύση του Άικ Τέρνερ και... Το διαζύγιό τους ε, έγινε ε, με πολύ κόπο και παραδόξως η Τίνα Τέρνερ, επειδή ίσως είχε ήδη κάνα μια κάποια σχετική φήμη, αποφάσισε να ε, κρατήσει το επίθετο του Άικ. Ε, η ίδια κατάφερε ως ε, σόλο καλλιτέχνης να πετύχει πολύ περισσότερα από τον ίδιο και να ζήσει και περισσότερα καθώς ο ίδιος ε, πέθανε ε, σχετικά πρόωρα από overdose. Εδώ ένα από τα πιο γνωστα κοινά τους κομμάτια. Proud Mary. You know, every now and then But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. The nice, easy. We always do it I never lost nice one and rough. And I But we're going to take the beginning of this song and do it easy. Wheel, But then we're going to do the finish. Burnin'. Rough. Proud Mary so the way we do Proud Mary. And we're rolling, rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city, working for the man. All the good side of the city, and did it. I hitch a ride on the? Φουλτοξική σχέση λοιπόν της ε, Τίνα με τον Άικ Τέρνερ, κακοποίηση, ξύλο, έλεγχος, όλο το πακετάκι, Τίνα λέμε τώρα, ε, για όσο καιρό υπήρξαν μαζί ως ε, ε, σύζυγοι και ως ε, μουσικός ζευγάρι αφήσαν τουλάχιστον κάποια, κάποια κομμάτια ύμνους. Ο Thurston Moore και η Kim Gordon υπήρξαν μουσικό ζευγάρι και ζευγάρι στη ζωή για πολλά χρόνια μεγαλουργώντα με τους Youth μέχρι που κάποιος έκανε αταξίες και κάποια άλλη τον κατάλαβε και το όλο πράμα τέλειωσε με πάταγο. Πολλά χρόνια πριν οι Youth γράφανε κομμάτια ως και αυτό. Cool thing. Sonic Youth, λοιπόν, ε, πάλι ποτέ ζευγάρι, χωρισμένο τώρα και στα μουσικά τσανάκια και στη ζωή. Πολλές φορές ε, ένα ζευγάρι ε, είναι σκέτη έκρηξη μουσικά, αλλά να, χρειάζεται και rhythm section. Πόσους ας πούμε οι Krogbin είναι ζεύγος και έχουν και τον drummer τους. Κάπω έτσι υπήρξε η αλήθεια για τους ε, Dead Moon. Από τα ε, early 80s μέχρι το 2017, που διαλυθήκαν οριστικά ύστερα από το θάνατο του Fred Cole, η Dead Moon ήταν ε, ε, το group που είχε για κινητήριο δύναμη το ζεύγο Fred και το D. Cole. Από τον τεμπούτο τους ακούμε το Graveyard. You found my weaker side resistance God, how I tried But I got it better Must confess to tell the truth I've done my best so treat me like poison Even with the lights on Guess I might as well be dead Oh, I've been a great God Tried whiskey to ease your hands Made it worse, my last surrender. So I'm my pain, all the prophecy you again. I put the noose around my neck, but the way I feel I'd probably break. Love must be an evil curse, I tried to fight it, just gets worse. So treat me like poison, even with the lights on, guess I might as well be dead. It's like an endless hell. What you do to me, you know too well. You won't give me the time. I'm on the firing line, convicted and disposed. You look, but eyes are closed. Guess I'm right Μα πιέζει ο χρόνος, ωστόσο δεν θέλω να παραλείψω κανένα από τις επιλογές που έχω φέρει σήμερα. Οπότε στα γρήγορα θα σας πω ότι το επόμενο ζευγάρι που θα μας απασχολήσει ήταν ε, ε, ζευγάρι στη ζωή μέχρι τον χαμό και τον δυο και ζευγάρι και στη μουσική. Ήταν ο lux Interior και η Poison Ivy και η μπάντα ήταν φυσικά η Cramps. Boom. Αυτό ήταν λοιπόν φίλες-φίλοι, άλλη μια εκπομπή απολαύστα ανέθινα έφτασε στο τέλος τη. Ευχαριστώ πολύ όσους ε, μου κάνατε παρέα στο chat και σε σας φυσικά που θα ακούσετε αυτή την εκπομπή στην ηχογραφημένη της εκδοχή, την περιβόητη κονσέρβα. Σας αφήνω με το πιο δραματικό, το πιο έτσι, δακρύβρεχτο και πιο παθιασμένο ζευγάρι αυτή τη λίστα, Jane Birkin και Serge Gainsbourg. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, απολαμβάνετε ανεύθυνα. Je vais et je viens Entre tes rangs Je vais et je viens Entre tes rangs Et je